23. Μάθημα Το Ταχυδρομείο Τα γράμματα και τα τηλεγραφήματα μας τα φέρνει στο σπίτι ή στο γραφείο ο ταχυδρόμος. Αν θέλει κανείς να αγοράσει γραμματόσημα ή να στείλει ταχυδρομική επιταγή ή να στείλει κανένα τηλεγράφημα ή δέμα ή συστημένο γράμμα πρέπει να πάει μόνος του στο ταχυδρομείο. Υπάρχουν ταχυδρομεία σε κάθε πόλη και σχεδόν σε κάθε χωριό. Οι μεγάλες πόλεις έχουν ένα κεντρικό ταχυδρομικό μέγαρο και επαράρτημα σε διάφορες συνοικίες. Μερικά από αυτά διανυκτερεύουν. Αν θέλει κανείς να ταχυδρομήσει ένα γράμμα ή κανένα μικρό δέμα, δεν είναι ανάγκη να πάει στο ταχυδρομείο. Μπορεί να το ρίξει στο πλησιέστερο γραμματοκιβώτιο. Τα κυβώτια αυτά τα αδειάζουν πολλές φορές την ημέρα σε ορισμένες ώρες. Πριν ταχυδρομήσει κανείς ένα γράμμα, πρέπει να κολλήσει πάνω το σωστό γραμματόσημο. Τα γράμματα που στέλνουμε αεροπορικός πηγαίνουν γρηγορότερα στον προορισμό τους. Σε πολλά ταχυδρομεία υπάρχουν επίσης τηλεφωνικοί θάλαμοι. Τώρα είμαστε μέσα στο ταχυδρομείο βλέπουμε πολύ κόσμο να περιμένει μπροστά στις τυρίδες. πίσω από τον μπάγκο είναι η υπάλληλοι του ταχυδρομείου. υπάρχει ξεχωριστή θυρίδα για κάθε τμήμα. στην εικόνα ένας άνθρωπος αγοράζει γραμματώσημα. ένας άλλος παραδίδει ένα συστημένο γράμμα και ένας τρίτος γράφει ένα τηλεγράφημα. Ένας ταχυδρομικός υπάλληλος μεταφέρει ένα σωρό δέματα και εφημερίδε. Στον τοίχο είναι ένα τραπέζι όπου μπορεί κανείς να γράψει ένα τηλεγράφημα, να συμπληρώσει το έντυπο μιας ταχυδρομικής επιταγής ή να γράψει τη διεύθυνση στο γράμμα του κτλ. Όταν παραλαμβάνετε από το ταχυδρομείο ένα συστημένο γράμμα, πρέπει να δείξετε κάποιο επίσημο χαρτί που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.